παντός προσώπου ανευτηρήσεως ή αυδήποτε διατυπώσεως ή τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο. πάσα τη άφτη θα διαλύεται δια των όπλων μέχρι νεωτέρα διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εξ τα της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών οι εξελθώντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα Σοικίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του Ηλίου, πάση κυκλοφορών εις Σοδούς θα πυροβολείται άνευ We're Είμαστε του πλατεία Radio. Ακούτε την εκπομπή Εστία Ανομία στο μικρόφωνο τη πλατεία το Παδωνολάκη Παναγιώτε. Ακούτε την πρώτη εστία για το 2015. Ο αινομίας χωρίς κάγκελα. Περίεργεστε αινομίας. Αυτά τα πούμε στη συνέχεια. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά το Λεωνίδα το Πατικιώτη. Ο οποίος μαζί με άλλους γνωστούς πήραν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν ένα κίνημα το οποίο λέγεται διαγραφή χρέους τώρα. Συντονιστε στο δونه πατήστε εκεί που λέει ακούστε μας τανά για να μας ακούσετε. Ή στο platieradio.telia listen to myradio.telia.com. Ή στο platieradio.telia.com κάθετος myradiostream. Βαρε τον να πάω myradio.telia.com κάθετος platieradio. Μπορείτε να καλέθετε μπλα μου και ο στους τύπους. Συνεχίστε να ακούτε το BellaCiao. Ή ως εμείς επικινονούμε τηλεφωνικά με τον Леониδέα τον Βαθυότη. μαζί μας στον αέρα του πλατεία Radio, το Λεωνίδα το Βατικιώτη. Όπως σας είπα πιο πριν, ο Λεωνίδος το Βατικιώτης μαζί με κάποιου άλλους γνωστούς σας και από την αυτογραφία τους, πήραν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν το κίνημα «Διαγραφή χρέους τώρα». Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, τώρα, πρώτα απ' όλα, τι ήταν αυτό το οποίο σα οδήγησε το να κάνετε αυτό το κίνημα για τη διαγραφή χρέους, ειδικά τώρα, ειδικά αυτή τη στιγμή ε, ήταν μια σκέψη η οποία στο τέλο του 2014, ε, του τελευταίου μήνε όσο βλέπανε ότι μπροστά μα έχουμε μια fast track ε, συμφωνία με τον οποίο να χρησιμοποιήσουμε την Ευρωβουλεία και ότι με δείχνει ήταν δίληση των πιστωτών ε, πάρα πολύ σύντομα να κλείσει το θέμα του ελληνικού δημόσιου χρέου. Επιταχύναμε την απόφαση μα όταν ήταν με τι συσπεσμένε, με, με τι προόδου τη πληγένεια η οποία δεν ευνοήθηκαν. Πράγματι, το θέμα του δημόσιου χρέου το το το έμπαινε στο τραπέζι και ήμασταν μπροστά σε μια απόφαση η οποία θα θα χαράσει τι επόμενε πολλή δεκαετίε. Μπροστά σε αυτή την προοπτική, λοιπόν, ήταν ότι πρέπει το έτοιμα τη διαδραφή του δημόσιου. Ακριβώ όπω είχε ετοιμάσει, όπω είχε χαρακτηρίσει τι ελληνικέ πλατείε από το καλοκαίρι του 2011, ε, και στη συνέχεια να αποκτήσει μία ε, έκφραση, ε, να μπορέσει δηλαδή να διατυπωθεί με έναν καθαρό, αγωνιστικό, μαθητικό τρόπο. Και αυτό πήραμε και την πρωτοβουλία να φτιάξουμε ε, αυτή την κίνηση, να μαζέψουμε υπογραφέ, να συμπυκνώσουμε σε μία διακήρυξη τα αιτήματά μα. Και με αυτόν τον τρόπο να ζητήσουμε με έναν αγωνιστικό τρόπο, με έναν αυθεντικό τρόπο, το αίτημα τη άμεση διαγραφή του δημόσιου χρέου. Μιλάτε τώρα για διαγραφή του συνόλου α πούμε το χρέο, επειδή είναι άντικο, είναι χρέο του καπιταλισμού, όπω λέτε, το CUQUEA ή η η Μιλάτε για διαγραφή του επονίδου του απευθύνου χρέου με επιτροπή λογιστικού ελέγχου, όπω έγινε στο ΕΚΟΑΔΟΡ, ή για κούρεμα. Εμεί λέμε το εξή πράγμα. Ε, Καταρχήν πρέπει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, πρέπει ο ελληνικό λάδος να δηλαδή σημαθήσει μια καλύτερη εικόνα για το ποιο είναι το ελληνικό δημόσιο χρέος. Ε, το ελληνικό δημόσιο χρέος, αν πριν από 5 χρόνια, το 2010, ήταν καταδάσει ένα ομολογιακό χρέος. Ποί της είναι αυτή, με εκδόσεις ομολόγων, οι οποίε βρίσκονται σε χιλιάδες χαρτοφυλάκια και δεν είναι προφορείς χιλιάδες χαρτοφυλάκια. Ε, σήμερα είμαστε σε μια πολύ πρωτοπορική θέση. Ε, το ελληνικό δημόσιο χρέος κατά 78% να ανήκει στην Τρόικα και σε θεσμό τη Τρόικα. Ε, ξέρουμε για παράδειγμα ότι το, ε, το διεθνέ δομισματικό η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ευρωπαϊκό, με τον Ευρωπαϊκό της Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα Στου κράτου μέλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν το 60% του ελληνικού δημόσιου χρέου. Ένα άλλο 10% του ελληνικού δημόσιου χρέου βρίσκεται στα χέρια του ταμείου. Ένα άλλο 8% του δημόσιου χρέου βρίσκεται στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κατά συνέπεια, ε, το 78% του ελληνικού δημόσιου χρέου έχει ενολύτω χοντρικά Αυτό εκ είναι ε, δεν θα αντιστοίχηνα, θα έλεγα, από την εξή έννοια. Ότι ένα δημόσιο χρέο, στο οποίο το έχουμε αναλογήσει και έχουν, έχουν ιδιώτε, έστω, ε, για τα οποία μέχρι σε, äh, μοιραστούν ανοιγόμαστε, διαγράφεται πάρα πολύ εύκολα με νομικού, με τεχνικού όρου. Ένα δημόσιο χρέο, στο οποίο βρίσκεται στα χέρια των λεγόμενων επίσημων πιστωτών, ειδικά θεωρητικά θεωρείται πιο δύσκολο να το σε αυτό το δημόσιο χρέο. Εμεί λέμε λοιπόν ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος, ε, μπορεί πολύ εύκολα, αυτό το 78% πριν από πολλά, άμεσα δηλαδή, να ε, διαγραφεί. Για να μπορέσουμε, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι μια πράξη η οποία εναπόκειται στα μέσα που διαθέτει κάθε κυρίαρχο κράτο. Μονομερή δηλαδή. εννοείται. Μονομερή, φυσικά. Ε, αράτουμε τι ευκαιρίε όταν δούμε για διαγραφή, μόνο με και μόνο με αναμερή διαγραφή, για τον εξιστό δι' απλό λόγο. Ε, γιατί, διαγραφή του δημόσιου χρέου είχαμε και το Φεβρουάριο του 2012. Και είδαμε πω το αποτέλεσμα ήταν το δημόσιο χρέο να απολυθεί μια τροπτά εκτό ελέγχου. Ε, για τον απλό λόγο ότι τα συμπαρομαρτούντα τη διαγραφή του δημόσιου χρέου, το μόνο που κατάφεραν τα τελικά. Να το αφηφίσουν το δημόσιο χρέος και ας δε στοδιάσουμε τέτοιες κοινωνικές Τα ασφαλιστικά ταμεία γιατί Όπως το ασφαλιστικό ταμείο. Και τα υπόλοιπα ταμεία που καταστρέφθηκαν από το κούριο με το χρέος το Ακριβώς, Θα μιλούσαμε να πούμε το εξή, Ότι ακόμα και να να το δημόσιο χρέος. Οι ήταν τόσο δραματικοί που δεν θέλουμε να το Ηταν η αύξηση του δημοσίου χρέου και όχι διαγραφή και παρότι 106 δισεκατομμύρια ευρώ ε, διαγράφηκαν. Ε, κατά την το ότι είναι μόνο με και ε, το μπορεί, διαγραφή του δημοσίου δεν άλλη διαγραφή του δημοσίου Το δημοσίο χρέο να διαγραφεί με μια απόφαση τη ελληνική ε, τον τονίζω αυτό γιατί φορές λέγεται ε, μα μπαίνουν οι δανειακέ συμβάσει, οι διεθνεί συμφωνίε, τα λοιπά και ήταν οι διεθνεί συμφωνίε, θα συνοδεύονταν από αυξημένε υποχρεώσει και διεθνέ επίπεδο, εάν και οι προηγούμενε μνημονιακέ κυβερνήσει και επιστοτέ είχαν ακολουθήσει την ποιητική, την, την εγώ δεν το έκαναν όμω αυτό. Ε, αρκεί να σα πω πω οι δύο δανειακέ συμβάσει ουδέποτε κυρώθηκαν από την Ελληνική Βουλή. Κατά συνέπεια, τι απαιτείται για να διαγραφεί το ελληνικό δημόσιο χρέο. Μια απλή ψήφο τη ελληνική βουλή με την πλειοψηφία των παρισταμένων. Των παρισταμένων, δεν των ούτε των 151, <σταλήφι> οι οποίοι αναλύουν καταργώ τι δύο τα νεακέ συμβάσει του το 2012 και του 2012. Και έτσι, πατάμε να πληρώνουμε το δημόσιο χρέο, έτσι <σταλήφι> για πρώτη φορά όλοι αυτοί, η εξωφρενική εκροή φόρων ε, σταματάει να γραμματίζει τον το κρατικό προπολογισμό. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε αυτή την απόφαση μα και να την κάνουμε απρόσδεκτη από διεθνεί προσφυγέ, από αμφισβητήσει, από ένδεικα μέσα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. πόλτε τη διαστολή με αυτό το οποίο σούμε, λέει η κυβέρνηση, η σημερινή, η οποία λέει ότι το χρέο είναι μεταξύ των θεσμών, είναι υπέρ μα. Όχι. Αυτό το δημόσιο. Εμεί καταρχήν λέμε ότι δεν μα ενδιαφέρει η βιωσιμότητα του χρέου. η ε, συζήτηση περί βιωσιμότητα του χρέου έχει μία ερμηνεία, α μην Δημιουργήθηκαν από την κυβερνητική αλλαγή για τι 25 Ιανουαρίου, το αίτημα το οποίο ε, έχει μια ισχυρή ψηφία στον ελληνικό λαό, το αίτημα τη διαγραφή του δημόσιου χρέου, θα πάρει χάρτα και οστά, θα υλοποιηθεί και θα πάψει να είναι μια εισαγγελία ε, η οποία ε, παραπέμπεται στο αόριστο μέλλον ε, στην πραγματικότητα για να παραγραφεί, για να εξαφανιστεί από την πολιτική ατζέντα να είμαστε ειλικρινείς αυτό είναι πλέον ο κίνδυνος ο οποίος έτσι και με την απόφαση του Eurogroup, την απόφαση δηλαδή η οποία υιοθετήθηκε μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών τη Ευρωζώνης η, την παραστηγή 20 Φεβρουαρίου, ο κίνδυνος αυτός έρχεται πολύ πιο κοντά. Υπάρχει σαφή πρόταση η οποία λέει ότι το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει τις οικονομικές του υποχρεώσει απέναντι. Στου διεθνεί πιστωτέ του και δεσμεύεται να τι καταβάλει πλήρω και εγκαίρω. Αυτό λέγεται πάρα πολύ απλά αναγνώριση του πολιτικού δημόσιου χρέου και καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι ε, η φημολογία, τα αποστάσει που υπήρχαν στι αρχέ Φεβρουαρίου ότι η κυβέρνηση αποσύρει το αίτημα τη διαγραφή του δημόσιου χρέου. Όσο και να διαψεύστηκαν, όσο και να θεωρήθηκαν φημολογίε και τα λοιπά, δε Δεν διαψεύδονται. Πάντω σίγουρα θα έχει παγώσει, αυτό το μόνο σίγουρο. Χρέο λοιπόν τη ελληνική κοινωνία, όλων μα, είναι αυτό το αίτημα να δείξουμε ότι συνεχίζει να τίθεται, είναι ζωντανό, η έτοιμο και κυρίω είναι η υπόθεση τη λαϊκή στάλη και των κυβερνήσεων των δικών μα. Θέλει να σου κάνει μια ερώτηση και ένα άλλο παραγωγό του σταθμού, το Βαδί δηλαδή Αρέντζιο. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ε, ε, ήθελα να ρωτήσω απλώς για την ενημέρωση των ακροατών μας. Εάν όλο αυτό το χρέος, το οποίο εντάξει, εμείς γνωρίζουμε ότι είναι χρήματα τα οποία είναι λογιστικές εγγραφές, είναι χρήματα που κατευθύνονται, κατευθείαν στις τράπεζες, ότι το ελληνικό κράτος δεν λαμβάνει αυτά τα χρήματα στην ουσία και τα επομίζεται ο ελληνικός λαός, ας πούμε, ως χρέο. Αυτό το χρέο είναι νόμιμο ή παράνομο, σύμφωνα με του διεθνεί κανονισμού, συνθήκε κτλ. Αν γνωρίζετε. Ε, Αυτό το οποίο. Καταρχήν, να, να, να ενημερώσουμε για του ακροατέ μα. Ότι υπάρχει μια πολύ πρόσφατη, εξαιρετικά εμπεριστατωμένη μελέτη. Ε, που δείχνει κάτι το οποίο πολλέ ε, φορέ το έχουμε περιγράψει κατά στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά όμω το είδαμε συνολικά. Εμεί πολλέ φορέ όταν, α πούμε, έμπαινε το μαχαίρι στο λαιμό και έλεγαν. Ε, αν τυχόν και δεν πάρετε αυτή τη δόση, θα προκοπήσετε και τα λοιπά, μα αυτή η δόση θα πάει το 70% και τα εκατό θα πάει σε στους στου πιστωτέ. λοιπόν μια μελέτη πριν από ένα-δύο μήνε, από μια αξιόπιστη σοβαρή με κυβερνητική οργάνωση τη Αγγλία, η οποία έδειξε με στοιχεία πω το 92% χρημάτων που έχουν έρθει στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2010 μέχρι και τον Αύγουστο του 2014, Αυτά είναι 272 εκατομμύρια. Το 92% λοιπόν πήγε ξανά στους πιστοτές ή στις κοινωνικές τράπεζες. Ο ελληνικός κατοικός προεκολογισμός δηλαδή χαρήκαμε μόνο το 8% από αυτά τα χρήματα. Γίνεται δηλαδή, λοιπόν δηλαδή, η προφανής ερώτηση και γιατί εγώ να τα πληρώσω. Εάν αυτά τα λεσά τα ξαναπήρε το γούνι του, τα ξαναπήρε ή ο γιατί εγώ να πρέπει να κλείσω τα σχολεία και να θεωρήσω δεδομένε τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων, όταν από αυτά τα λεφτά δεν πήρα ούτε ένα ευρώ ε, στην πραγματικότητα για τον κρατικό προπολογισμό, και α θεωρήσουμε μάλιστα πω και όλα τα λεφτά στον κρατικό προπολογισμό ήταν μια χρηστή διαχείριση, κάλυψαν δημόσιε και λαϊκέ ανάγκε κτλ. κτλ. Ε, Προφανώ, εγώ θα έρθω και εγώ να δω και θα δω. Ε, έχετε δεσμευτεί με αυτέ τι δανειοικέ συνδυάσει, φέρνω την υπογραφή του γύρω του Παπακού Σταρδίου, η τελικά δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Εμεί όμω, ε, κάλλιστα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αυτά τα λεφτά, εφόσον δεν επικαλύψαν ανάγκε του ελληνικού πληθυσμού, ο ελληνικό πληθυσμό δεν έχει καμία υποχρέωση να τα καλύψει. Ε, μπορεί να επικαλυφθεί, όπω προανέφερα, ε, ρήτρα στον διεθνή δικαίωμα, για να περιφυρήσει ένα το δικαίωμα. Και αυτό μα αναφέρει και το εξή. Το Σεπτέμβριο του 2014, η Αργεντινή, μετά από τι περιπτώσει που είχε το καλοκαίρι που μα πέρασε με την Αμερικάνικη δικαιοσύνη, όταν αρνήθηκε να πληρώσει ε, ομολογιούχους που δεν δέχτηκαν το κούρεμα στην αναδιάστρωση, έθεσε στον μία απόφαση για πρόταση και έγινε απόφαση του σε λίγες ημέρες. Η απόφαση αυτή λέει πως ένα, ένα κυρίαρχο κράτο διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ποιον, εάν και πώς θα τον πληρώσει. Ε, αυτή η απόφαση μπορεί να φαίνεται απίστευτα προφάνω για τον ιδιοκητό του Έτσι δηλαδή... Μια διευθυντική επιχείρηση, εάν ε, και εφόσο φέρνει, πληρώνει τον οποιοδήποτε επιστοπή τους. Έχει πληρώνσεις, ε, αλλά ε, το σκάβαλο των τελευταίων μεταοικιών είναι ότι ένα κράτος, δεν είναι όχι αυτό το δικαίωμα, ένα κράτος θεωρείται αυτονόητο πως θα πληρώνει όποιον και όποιον υπάρχει, πως δεν έχει δηλαδή το δικαίωμα να αναθεωρήσει, να τροποποιήσει την υπογραφή του. Υπάρχει λοιπόν μια απόφαση του ΙΟΗΕ που λέει πως ένα κυρίαρχο κράτο μπορεί να διατηρεί αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει δεδομένος να έχει αυτή την απόφαση του ΙΟΗΕ και να πει αρνούμε να πληρώσει. Η κυρίαρχο δεν δεσμεύεται από την υπογραφή του υπόδικου Γιώργου Παπακοσταντίνου και άλλων υπόδικων. Ε, όσο θα, θα ανοίγει ο φάκελο των δημοκρατών, έχω και δικαίωμα να μην εκπληρώσω αυτό το χρόνο. Ε, ήθελα να πω και κάτι άλλο. Είχαμε αναρτήσει προσφάτω, από τα πρακτικά της Βουλής τον σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ομολογεί μέσα στη Βουλή αλλά και σε συνέντευξη που έδωσε ότι η κυβέρνηση Παπαδήμου, ο Παπαδήμος, επιβλήθηκε από τους έξω δηλαδή και όλα αυτά που ψηφίσανε και τα λοιπά ότι ήτανε ε, προϊόν εξαναγκασμού και νομίζω δεν ξέρω ε, αν γνωρίζετε εσείς ότι το διεθνές δίκαιο ε, δέχεται ότι ένα δάνειο ή διάφορες συνθήκες που υπεγράφησαν κάτω από την άσκηση βίας ή εκβιασμού και τα λοιπά, ότι θεωρούνται άκυρες. Είναι σωστό αυτό? Βέβαια είναι σωστό Μαζί με αυτό που πολύ ευτόχανε, αυτό το υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πολύ αξιοποιημένο από την δραστηριότητα του συνεδριού πρόεδρου τη Δημοκρατία. Πριν λίγα χρόνια, είχε κάνει μια ερώτηση πολύ προσεκτική και είχε ζητήσει να μάθει πόσα ομόλογα είχαν οι γαλλογερμανικέ τράπεζε 31 του 19ου και πόσα είχαν 31 του 2011. <εκεί> και είναι την απάντηση που έπρεπε, που ήξερε ότι θα πάρει η οποία ισοδυναλούσε με το πολιτικό σεισμό. Δηλαδή, το, οι αλλογερμανικές τράφευγες ήταν 129 δισεκατομμύρια και ενταμεία το Δεκτάριο και το Έντεκα στο και η έκθεσή του δύο χρόνια μετά, έχει μιωθεί στο Μισό. Εδώ υπάρχει ένα, πολιτικό, ένα μεγάλο πολιτικό διακύβευμα, δηλαδή αυτό το οποίο φαίνεται είναι πω τα λεφτά του πρώτη δανειακή σύμβαση τα πήραν οι γαλλογερμανικέ τράπεζε και οι ελληνικέ. Ξεφορτώθηκαν ελληνικά ομόλογα, τα οποία στη συνέχεια τα πήραν τα ασφαλιστικά μα τα νέα και οι ελληνικέ τράπεζε και αυτέ είχαν το κατελάχιστο και έφυγαν. Άρα, ε, μάλιστα, ε, υπάρχει και πρόσφατη, μια πρόσφατη αποκάλυψη από τη Wall Street Journal, τέτοια εποχή πέρσι, το 14ο Φλεβάρι, η οποία είχε δημοσιευτεί έθνο. Ε, Πάλι το Φλεβάδο του 2014 και έγινε ότι στην συνεδρίαση που έγινε το Μάιο του 2010 στο διεθνές δημοσματικό ταμείο όταν η, Βρα η Βραζιλία και η Αργεντινή έφτασαν το ερώτημα μήπως τα λεφτά που θα δώσουμε στην Ελλάδα θα χρησιμοποιήσουν οι γαλλογερμανικές τράπεζε και φύγουνε. Σηκώθηκαν εκεί η αντιφρασοπήση της Γερμανίας και της Γαλλίας και της Ολλαδίας και οι Βασίνες ότι Εν ολίγη δεσμευόμαστε ότι οι τραπεζέ μα θα διατηρήσουν την έκθεση και έχουμε στην, στο ελληνικό δημόσιο χρέο του. Δεν θα την ξέρουμε, έτσι. Στη συνέχεια, η, η χρεοκοπία του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματο. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα από αυτό που αναφέρεται αρχικά σε σχέση με, την, με το τι είσαι ε, αναφέρει ο σημερινό πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ε, και το γεγονό αυτό πω ανέδειξε δηλαδή τι ευθύνε των καλογερμανικών τραπεζών είναι γεγονότα, είναι στοιχεία που μπορεί να ταξιοποιήσει η κυβέρνηση, εάν φυσικά θέλει, προκειμένου να την κοινωγήσει, να νομιμοποιήσει μια απόφασή της να ε, προχωρήσει σε του Ρωμό. Εδώ φυσικά για να μην κουράζουμε για του ακροατές μα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά ζητήματα που εκπροδιάζουν είναι νομικά. Αυτό το οποίο προηγείται είναι μια καθαρή πολιτική απόφαση και ας είναι το οποίο μας λείπει έτσι. Δηλαδή να σίγουρο σίγουρος ότι ε, τρόποι να καλυφθεί αυτή η απόφαση και να ε, τεκμηριωθεί μπορούν να βρεθούν και πολύ ακόμα. Ε, υπάρχουν συνταγματολόγοι στην Ελλάδα, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια ε, πραγματικά έχουν ετοιμήσει και του ε, Αυτό το οποίο μας έχει λείψει όμως συστηματικά είναι μια πολιτική απόφαση ε, η οποία θα λέει αναλαμβάνω το κόστος να μην εξυπηρετήσω το δημόσιο χρέο ε, και προχωράω σε σύγκρουση και χερίτσι με τους δανειστές Και αυτό αντίθετα το οποίο έχει περισσέψει από το 2010 μέχρι σήμερα είναι ε, όρκη πίστη στη διεθνή νομιμότητα ε, μια προσπάθεια να κάνουμε το άστρο μαύρο ε, κάθε φορά να εμφανίζουμε δηλαδή από την υποχώρηση την. Ε, τα θύματα προ τα πίσω που κάνει το ελληνικό δημόσιο όταν έχει να προασπίσει τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, ε, και την ε, ουσιαστικά ε, του τριάνδρου, τι νίκε που επιτυχάνει ε, κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση, το δούνο του, οι συνολικά, να εμφανίζονται τις ω νίκε ε, του ελληνικού λαού, του ελληνικού κράτου. Και γι' αυτό το λόγο, αυτή τη στιγμή φτάσαμε στο σημείο η συζήτηση αντί να είναι για διαγραφή του δημόσιου χρέου, να έχει μεταφερθεί στο κατά πόσο το ελληνικό κράτος απρέπει ή όχι να δανειστεί ένα νέο ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ ουσιαστικά δηλαδή αυτή τη στιγμή η πίεση των Γερμανών. αυτή τη στιγμή Πολιτική βούληση την οποία εννοεί, τη βλέπει. Α πούμε, άκουσα τη Ζωή Κωνσταντινπόλιο που είπε για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, αλλά δεν είδα ούτε έναν βουλευτή. Εκτό αν κάνω λάθο να έχει υπογράψει στην πρωτοβουλία σα. Ε, πράγματι, κανένα βουλευτή να έχει υπογράψει. Αυτή τη στιγμή δεν δηλαδή, θέλω να κάνω δίκη δηλαδή, Το πιο πριν τη μία, κάθε φορά να παίρνουμε τα γεγονότα. Και τα γεγονότα είναι πω ε, ε, η ελληνική κυβέρνηση. Ε, όπω ανέφερα αρχικά, υπέγραψε ένα κείμενο το οποίο ανανεώνει τα, τα θεσμά ε, του χρέου, ανανεώνει την, ε, την δουλειά του, του δημόσιου χρέου ε, για πολύ καιρό ακόμα. Ε, πρόκειται για μια απόφαση, όπω καταλαβαίνουμε, η οποία έχει τεράστιε νομικέ ε, επιπτώσει, έτσι. Ε, αναφέρω την πρόταση. Πράγμα από την απόφαση του Eurogroup. Οι ελληνικέ αρχέ επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική δέσμευσή του να στηρίζουν τι οικονομικέ του υποχρεώσει προ όλου του πιστωτέ του πλήρω και εγκαίρω. Είναι η πέμπτη από το, το τέλο. <σχωρίζει> <σχωρίζει> Αυτό είναι το γεγονό. Ε, από την άλλη μεριά, η... από, από όταν έχει φταχτεί η πρωτοβουλία για τη συμπρότηση του πρωτού λογιστικού ελέγχου, εμεί είχαμε πει ότι δεν θέλουμε ελευθερικό έλεγχο που να γίνει από τη Βουλή. Λέγαμε το η Βουλή είναι κολυμπίθα του Σιλουάνα. Ε, θέλαμε μια ανεξάρτητη επιτροπή από επιστήμονε, κοινωνικού αγωνιστέ, διεθνού κύρου, που τα πάντα να γίνονται με καθεστώ διαφάνεια, λογοδοσία, συνεχού ελέγχου, για να μην επαναληφθούν οι γνωστέ ε, ιστορίε διαπλοκή. Ε, και μόνο μια τέτοια επιτροπή λογιστικού ελέγχου εμπιστευόμαστε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια, ε... πρόταση, υπάρχει μια πρόταση, αν δεν κάνω λάθο, που είχα διαβάσει πριν δύο χρόνια περίπου από την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Εκουαδόρ Στο να μα βοηθήσει. Είχα διαβάσει μια συνέντευξη ενό μέλου τη Επιτροπή, το οποίο έλεγε ότι όποτε μα ζητήσει βοήθεια μια ελληνική κυβέρνηση, μπορούμε να την προσφέρουμε. Τη σημερινό, νομίζω. Ναι, το Εκκουαδόρ ίδια. Ναι, ναι, συγγνώμη. Ναι. Ε, και, ε, έχω, και εγώ έχω τη δυνατότητα, έχω την πρόσβαση δηλαδή λόγω που έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια με το Ισημερινό να έχουμε από εκείνη μια σύνδρομη. Ε, πρόκειται όμως για δυνατότητα η οποία αξίδει να ενεργοποιηθεί εάν ο σκοπός μας είναι να διαγράψουμε το χρόνο. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω. η πρόταση της Πρόεδρος της Βουλήσε είναι για κοινοβουλευτική επιτροπή, κατά συνέπεια δεν είναι ανεξάρτητη. Και σε ένα περιβάλλον επίσης του δημόσιου χρέου. Αυτή η επιτροπή θα είχε νόημα εάν έλεγε πρώτον σταματάω να πληρώνω το νεκροποιητικό δημόσιο χρέο. Και αφού σταματήσω να το εξυπηρετώ, τότε κάνω ε, επιτροπή λογιστικού ελέγχου. Να το αναγνωρίζω, να το εξυπηρετώ και να κάνω επιτροπή λογιστικού ελέγχου σε πάω να διερευνήσω εάν το ελληνικό δημόσιο χρέο είναι νόμιμο και εάν πρέπει να το πληρώσω. Εντένουμε δηλαδή σε μια διαδικασία που δεν αποκλείεται. Να καταλήξει ότι τελικά σωστά το γενικό δημόσιο χρέο πρέπει να πληρωθεί. Όχι. Η ε, επιτροπή λογιστικού ελέγχου, όπω είχαμε συγκροτήσει στην πρωτοβουλία, πρώτα κράτη-μέλη, δεν ήθελε να ελέγξει γενικώ στο δημόσιο χρέο. Ήθελε να συμβάλει στην διαγραφή του. Mm. Ε, όπω καταλαβαίνετε, δεν μιλάω για λεπτομέρειε, για τεχνικέ ε, δευτερεύουσε πλευρέ. Μιλάω για ουσιώδει πλευρέ αυτού του ζητήματο. Εάν θέλουμε, φυσικά να εξυπηρετήσουμε τη διαγραφή του χρόνου Εάν θέλουμε να κορδιδίξουμε την κοινωνία και να προσθυμόνουμε για να αναγνωρίζουμε το χρόνο και να προσθυμόνουμε για να κάνουμε επιτροφή λογιστικού ελίχου μπορεί να το κάνει Αυτό η πρόεδρο του Βιλίση δεν πρόκειται να έχει ένω στην δική μα στήριξη Ναι, και η πρωτοβουλία σα, η οποία πήρατε τι μορφή μπορεί να πάρει, δηλαδή θα προχωρήσει σαν α πούμε ένα κίνημα ιδεών, ένα φόρουμ ιδεών, ένα πολιτικό κίνημα κανονικά, θα πάρει μια τέτοια μορφή, τι μορφή μπορεί να πάρει. Εγώ θέλουμε να είναι πολιτικό κίνημα. Φυσικά διευκρινίζεται ότι δεν θέλουμε να γίνουμε ακόμα, υπάρχει μια πληθώρα ακόμα, πληθωρισμό κομμάτων στην ελληνική πολιτική, δηλαδή δεν θέλουμε να προσθέσουμε ένα ακόμα. Ε, στην πρωτοβουλία μα εκπροσωπούνται όλε οι αντιμνημονιακέ τάσει που υπάρχουν. Αναφέρομαι από την πολιτική αναρχία μέχρι την εκμετωπιστική αριστερά, Ανταρσία, μέχρι τον αγωνιστή που είναι μέλη το του Λέσου του Σύριου, αυτή τη στιγμή, από το, από το ΕΣΠΑΜΑ, ε, υπάρχει ένα πλούτος ε, ε, πολιτικών ταυτότητων που εκφράζεται και συμμετέχει μέσα στην αυτή την κίνηση. Πώ μπορεί κάποιος να συμμετέχει και να υπογράψει τώρα σε αυτή την κίνηση, να υπογράψει και να συμμετέχει ε... μετά και ενεργά. Μπορεί να κάνει να μπει στο facebook, υπάρχει μια σελίδα, ε, Cancel Greek Death Now, ε, όπου εκεί μπορεί να αναρτήσει την υπογραφή του και την ε, υποστήριξή του σε αυτή την πρωτοβουλία. Ε, εμείς θα δούμε όλο τον κόσμο να έχει την Τετάρτη, στην Εύχουσα της ΟΤΕΣ, στην Ευώδη Σαρίων, της Αθήνας, έξι ώρα που θα γίνει ανοιχτή επιβήλωση για να εκθέσουμε την άποψή μας γιατί, ε, δεν πρέπει να πληρωθεί το δημόσιο χρέο, ποια είναι ταυτόχρονα και η διδυτική σύσταση τη κίνηση μα. Και μέσα από εκεί θα συζητήσουμε και τι μορφέ που θα πάρει η δραστηριοποίηση μα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ε, θα γίνει για παράδειγμα ε, μία ημερίδα, ε, ημερίδα ή η ημερίδα ήδη ημερίδα θα αποφασιστεί, όπου θα συζητηθούν θα υπάρχει μία έκθεση ιδιαίτερη για το τι πρέπει να γίνει για, να, για τη διαγραφή του χρέου αποφασίσουμε τι ειδοποιήσει μα, ε, ε, αγωνιστικέ ε, μορφέ δράση, ε, ενημερωτικέ εκδηλώσει σε άλλε πόλει τη Ελλάδα, ε, και ποια θα είναι η παρουσία μα στα social media. Αυτά ελπίζουμε να τα γιορτάσουμε την 4η ε, Μαρτίου, 6 ώρα στην αίθουσα τη οποία έχετε στην αίθουσα. Πολύ ωραία. Είναι και εμεί εδώ το. Α, θα συνεργάνω ε, τη καταρρότηση. Όχι, ε, ναι, θέλω κάτι να ρωτήσω. Επιτρέψτε, επιτρέψτε να Λέρω. πάρω την ευκαιρία από κάτι που είπατε. Ε, μέχρι στιγμή έχουν υπογράψει την εκείνη την πρωτοβουλία ΝΑΣΟ και συλλογική φορή. Αναφέρομαι στην Αγδοβίη και στην ΕΕΠΟΕΠΑ, στην ΕΕΠΟΕΠΑ και στην ΕΕΠΟΕΠΑ. Εμεί τώρα, εξ αρχή είχαμε από του συλλογικού φορεί συνδικάτα, <χω> πλατείε, πρωτοβουλίε πολιτών, να συμμετάσχουν οργανωμένα και επειδή να σύνει σε αυτό το συντονιστικό το τεχνικό συντονιστικό που θα βγει από την Τετάρτη ε, ε, κινήσεις και σπίτι να έχουν θεσμικό επίσημο χαρακτήρα ε, όπως είναι για παράδειγμα ε, πρωτοβουλίες που υπάρχουν σε γειτονίε, το, το δικό σας το κίνημα των πλατιών να εκφράζεται με έναν τρόπο ε, θεσμικό θα έλεγα τώρα αυτή, αυτή, αυτή μπορεί να υπογράψει είναι μια και η συνέλευση ολόκληρη, ας πούμε. Ακριβώς. Ωραία. Ή ακόμα, ας πούμε, θα μπορούσε να υπογράψει και ένα μέσο ενημέρους όπως είναι η Ερτόπεν, ας πούμε. και ενα μεσο ενημερωση όπως είναι ο σταθμός. Λυκά. Έτσι, ακριβώς. Έχα δηλαδή για εμάς ε, μεγάλη συμβολή το να είχαμε τέτοις ε, αποχάσεις συλλογικών χώρων πρωτοβουλειών κινήσεων και να έλεγαν ότι ενεργά. Ε, συμμετέχουμε σε αυτήν την κίνηση. Ε, ε, όσο μας αφορά ε, με, ε, με ό,τι σχέσεις έχουμε με άλλες ε, συνελεύσεις πλατιών και τα λοιπά θα τους ενημερώσουμε και θεωρώ ότι και εμείς θα πάρουμε την απόφαση να συμμετέχουμε σε αυτό το... Πρώτα, πρώτα, δική μα έλευση και σίγουρα το σώμα. Ναι. Αλλά θέλει, θέλω να κάνω και ένα, να θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Εάν έχετε κάποια... Ε, Υποστήριξη ή συμμετοχή από τον, ε... από τον νομικό κόσμο, α το πούμε. Ναι, βέβαια, έχουμε. Υπάρχουν δικαιωμάτια, θα δείτε δηλαδή, αν δείτε και και τι 90 πρώτε υπογραφέ των ανθρώπων που ξεκίνησαν αυτή τη γίνηση υπάρχουν πολλοί δικαιωμάτιοι. Και μέχρι στιγμή, από τι δικέ του συμβολέ, έχουμε μία. Ε, σημαντική τροφοδοσία ιδεών και ε, καταλαβαίνετε τώρα ότι υπάρχουν ζητήματα στα οποία η δική γνώση, καθώ κα, μάλλον, να είναι χρήσιμη, να είναι, είναι απαιτήτερη. Ε, έχουμε μέχρι στιγμή τέτοιες συμβολέ ε, και φυσικά δεν κάνω ακόμα περισσότερε έτσι. Από, ε, εντάξει από δικηγόρους νομικούς ε, το καταλαβαίνω από το δικαστικό σώμα ας πούμε για παράδειγμα υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται για όλη αυτή την πρωτοβουλία ε, μέχρι στιγμής δεν έχει εκφραστεί κάτι το <laughs> καταλαβαίνω βέβαια ότι και το δικαστικό σώμα έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες λόγω επαγγέλματος ένας κανόνας που υπάρχει σε αυτή τη δουλειά επειδή δεν επιτρέπει τέτοιε γνώσει να το Ναι, το, το καταλαβαίνω, βεβαίω. Διότι ε, το λέω αυτό, διότι ε, παραπέμφθηκε μία μήνυση, δεν, δεν ξέρω αν είναι και παραπάνω, αλλά σίγουρα μία μήνυση ε, επί εσκάτη προδοσία ε, στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ το, ε, αυτό θεωρείται, διώκεται αυταπάγγελτα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να αρθεί η βουλευτική ασυλία κάποιου για να δικαστεί για αυτό το αδίκημα παρόλα αυτά παραπέμφθηκε ε, στη Βουλή όπου και μπήκε βεβαίω στα συρτάρια μαζί με ένα σωρό δικογραφίες και γι' αυτό σας είπα ότι το ερώτημά μου είναι ρητορικό θέλω μάλλον να καταδείξω τη στάση των δικαστικών απέναντι σε όλα, σε όλα αυτά που γίνονται Εμείς αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ε, η κατάσταση πια στην Ελλάδα είναι τόσο ακραία τόσο, και τόσο κρίσιμη που κανένα δεν έχει πια το, την πολυτέλεια, αν θέλετε, να κρύβεται πίσω, πίσω από τον κόβιτα το επαγγέλματος του. Ε, είναι εποχές που πρέπει ο καθένας να πάρει δημόσια θέση, οφείλει πολύ ε, περισσότερο όταν υπηρετεί σε επαγγέλματα που άπτονται, είναι ταυτισμένα με το δημόσιο συμφέρον, Οφείλει δημόσια να εκφραστεί και να πάρει θέση απέναντι σε αυτά τα κατασυλλογή πολιτικά επιδείγματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2010 μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή μα. Και εγώ σα ευχαριστώ. Ευχόμαστε να πάει καλά το εγχείρημα. Θα βοηθήσουμε και εμεί να συμμετέχουμε κι εμεί. Ό,τι περνάει από το εγχείρημα, θα το κάνουμε βεβαίω, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πολύ πάρα πολύ. Καλή σα καλή συνέχεια. Ευχόμαστε να πάει καλά το εγχείρημα για τη διαγραφή χρήρους τώρα Σίγουρο ο Σταθμός θα το γράψε Ναι, εγώ προσπαθώ να μην σε αυτές τις περιπτώσεις Να μην εύχεσαι και να... Το... Ναι, δεν είμαι, δεν είμαι υπέρ του, των ευχολογίων των ευχών και όλων αυτών των πραγμάτων ε, Θεωρώ ότι πρέπει ο, ο καθένας από εμάς και οι συλλογικότητε που συμμετέχουν, όσοι συμμετέχουμε να λάβουν μέρος σοβαρά και να μην ευχόμαστε αλλά mm -hmm. να διεκδικήσουμε να ούτως ώστε να καταφέρουμε τελικά αυτό που ονειρευόμαστε, να ονειρευτούμε δηλαδή το τέλος αυτής της τυραννίας και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το κατακτήσουμε. Και να τελειώνουμε με αυτό το βραχνά του χρέου, ο οποίος έχει μετατρέψει τη χώρα μας σε Απικαία, να τελειώνουμε... Ναι, νομίζω ότι το χρέος ας πούμε είναι, να το πω, είναι το επιφαινόμενο, το χρέος είναι το επιφαινόμενο. Αυτό το, το ουσιώδες είναι η κατοχή, δηλαδή ήμασταν υποκατοχή. Και συνεχίζουμε να είμαστε υποκατοχοί. Γι' αυτό και εμεί δεν έχουμε βγάλει όλα αυτά που έχουμε στη σελίδα μα για την κατοχή που λέει ότι βρισκόμαστε υποκατοχοί. Το γράφουμε εκεί, το έχουμε αφήσει, διότι το εννοούμε. έχουμε να απαλλαγούμε από όλα αυτά. Ακόμη και αν ό,τι ελπίσαμε και ό,τι ελπίζουμε, και μπορεί να λέμε ότι εντάξει, για να δούμε τι θα γίνει κτλ. Η πραγματικότητα μα λέει άλλα πράγματα. Λέει ότι πρέπει να αγωνιστούμε επιτέλου, κάποια στιγμή, να σταματήσουμε να ζούμε υποκατοχή. Με δυσκολίε θα περάσουμε δύσκολα. Ε, ίσως και πιο δύσπερ από πω ότι αυτή τη στιγμή Αλλά κάποια στιγμή να νιώσουμε επιτέλους ελεύθεροι Να αφήσουμε το καλασνίκο που να παίξει μια σκεπή που έχουμε καινούρια τραγούδια στην αστυνομία. Ναι, αυτό το να, καλασνίκο. Να χορέψουμε καλά, και εμείς, ναι. να χορέψουμε και οι κορατές. Ναι, ναι, ωραία Είναι αρκετά γνωστά ονόματα τα οποία έχουν υπογράψει στο διαγραφή χρέου τώρα. Ε, ενδεικτικά, καθώ ε, μιλούσαμε με τον Ελληνικό Τουρκιώτη. Διάβαζα, χωρί από το ότι όλη η Ποεωτά έχει υπογράψει, ξεκίνησε με μια υπογραφή και του Βαλασόπουλου, του προέδρου τη Ποεωτά, ο Δελαστήκ, ο δημοσιογράφο, ο Άρισχα Τηστεφάνο, ο Θεοδόση Πελιγρίνη, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Πιτσυρίκο, ο γνωστό ναι, ναι. ο, ο Γραμμένο, που γράφει τα καταπληκτικά τη Μπλόγγερ που παίζουμε συχνά στο σταθμό. Βλέπει επίση ότι είναι ο διάσημο οικονομολόγο και πρώην μέτωρο του Ανδρέα Παπανδρέου, Σαμίρα Μίν η Γερμανίδα οικονομολόγος Judith Ντελχάιμ, ο George Ήρβιν από τη σχολή ΣΟΑΣ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ε, και ο ειδικός σε θέματα δημόσιου χρέους, Όσκαρ Ουγκατέτσε, από το Πανεπιστήμιο του Μεξικού. Ωραία. Ε, άσχετα από το σημερινό θέμα τη εκπομπή, την πολύ ωραία συνέντευξη που μας έδωσε ο επειδή τα προβλήματα συνεχίζονται και παρά την καλακή κυβέρνηση, και όπω είπε στη λίγη ελπίδα μα, γεννήθηκε και λίγο και λίγο Έτσι. έτσι. Ε, πέρναγα έξω από το χολαργό, από τα ΑΒ Βασιλόπουλο. Από τα ΑΒ Βασιλόπουλο του Χολαργού. Και βρήκα αυτό το φυλάδι. Το μοιράζαν. Είχαν γεμίσει το ΑΒ. Το μοιράζαν οι εργαζόμενοι. Μαθαίνοντα την ΑΒ τη εργοδοτική αυθαιρεσία. Και ήθελα να το διαβάσω στον σταθμό. Όχι ολόκληρο. Ένα κομμάτι έχει να κάνει με την άμεση επαναπρόσληψη τη συναδέλφη Ελένης Ελένη Σίγμα. Δεν λένε το επίθετο, εντάξει, ευνόητου λόγου. από την επιχείρηση ΑΒ Βασιλόπουλο. Η συναδέλφη Ελένη Σίγμα απολύθηκε εκδικητικά από την επιχείρηση ΑΒ Βασιλόπουλο την Δευτέρα 16 Δευτέρου μετά από ταπεινωτική συμπεριφορά ει βάρο τη από τον Διευθυντή του Καταστήματο Χολαργού. Η Ελένη εργαζόταν επί 15 συναπτά έτη ω τετράωρη σε Αγία Παρασκευή Παπάγο Χολαργού. Και διεκδίκησε με αξιοπρέπεια τα δικαιώματά τη. Αντέδρασε σε απειλέ που δεχόταν προσωπικά από τον Διευθυντή του Καταστήματο, απέτησε το δεκάλεπτο διάλειμμα που δικαιούταν οι τετράωροι εργαζόμενοι, διαμαρτυρήθηκε για τι απλήρωτε υπερορίε και την τακτική να κτυπούν οι προϊστάμενοι τι κάρτε τη βραδινή βάρδια και να την κρατούν έτσι τελικά άλλη μισή ώρα στο μαγαζέ. Υπερασπίστηκε ανοιχτά και την Κυριακάτικη Αργία. Παρά τι συνεχεί πιέσει από τον Διευθυντή. Του καταστήματο ώστε να παρετηθεί προ φιλή τακτική των, των εργοδοτών στο εμπόριο για να αποφεύγουν το κόστο των αποζημιώσεων, και για να νιώθουμε φοβισμένοι και αναλώσουμε, η Ελένη Σίγμα δεν έκανε πίσω. Στι 16 Δευτέρου απολύθηκε γιατί έχει μεγάλη γλώσσα, σύμφωνα με τα λόγια του Διευθυντή, κάνοντα σαφέ ότι πρόκειται ξεκάθαρα για μια εκδικητική απόλυση. Η συναδέλφησα κατήγγειλε την απόλυσή τη ω καταχρηστική και ζητά την άμεση τη. Καθώ και τι απλήρωτε υπερορίε. Εδώ και χρόνια, η εργοδοσία του ΑΒ Βασιλόπουλου, που πλειοψηφικά ανήκει στο βελγικό όμιλο αλυσίδων σούπερ μάρκετ Δελ ακολουθεί πολιτική ανακύκλωση των εργαζομένων ώστε να μειώνει το εργατικό κόστο, μισθού, με επιδόματα και άλλα, και να δημιουργεί συνθήκε κατέργου με αντικοποιημένη εργασία, περικοπέ δικαιωμάτων και ταπεινώσει. Πιο συγκεκριμένα, στο στόχαστρο μπαίνουν οι παλιότεροι συνάδελφοι που έχουν κατακτήσει. Μερικά δικαιώματα παραπάνω και πιέζονται στην παρέτηση ώστε να αντικατασταθούν από νέου συναδέλφου που προσλαμβάνονται με πιο ελαστικού όρου εργασία. Ε, τα κάθε λογή σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ, βάουτσερ, κοινοβολία, εργασία και άλλα προσφέρουν δωρεάν εργασία στου εργοδότε, αφού μισθή ψίχουλα επιδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ και ασφαλιστικέ εισφορές από τον ΟΑΕΔ, εν ολίγη τζάμπα προσωρινή και ελεστική εργασία στο όνομα τη καταπολέμηση ανεργία. Και έχουν το να διαφημίζουν εκπτώσει και προσφορέ 10% για όσου ψωνίζουν την Κυριακή ενώ πετσοκόβουν μισθού και δικαιώματα. Ο όμορφος κόσμο των εργοδοτών αγγελικά πλασμένο. Δεν το διαβάσουμε ολόκληρο το κείμενο, απλά θα πούμε ότι οι εργαζόμενοι εργαζόμενες στον κλάδο του εμπορίου καλούν σε συγκέντρωση συμπαράσταση 3η 3 Μαρτίου, 8.30 ώρα Πρώμε Υβρία στην επιθεώρηση εργασία Αγία Παρασκευή Μεσογείων 427 παραλαμβανουμε συγκεντρωση συγκέντρωση συμπαράσταση 3η Μαρτίου στι 8:30 πρώτη μπροία στην επιφιόρηση εργασία Αγία Παρασκευή Μεσογείων 427. Αυτό το. Δεν μπορώ να το πω διάλειμμα γιατί διάλειμμα δεν είναι. Όχι. Επειδή όταν το βάζετε το κείμενο είναι ανάγκη να το πούμε στον αέρα. Είναι μια από τι πολλέ απολύσει που συμβαίνουν. Κοίταξε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι στα χέρια μα οι πολίτε έχουμε ένα ισχυρότατο όπλο. Το όπλο αυτό λέγεται. Επιλογή ε, καταναλωτικών αγαθών και επιλογή προμηθευτή. Δηλαδή, όταν ακούω στα σούπερ μάρκετ σε αυτά τα, πολυ... τα υπερκαταστήματα ε, όπου έχουν το καλάθι εκεί πέρα όπου μπορείς να ψωνίσεις για τους φτωχού τους ε, άπορους και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά τα πράγματα αγανακτώ διότι ξέρω πολύ καλά ότι οι υπάλληλοι που είναι εκεί μέσα μπορεί να στολίζονται, να βάφονται και να παρουσιάζονται κάπως με τις ομοιόμορφες στολές και να νιώθεις ότι αυτοί οι άνθρωποι περνάνε καλά. Αλλά μπορεί να πλήρωται. Είναι πολλές φορές απλήρωτοι, έχουν απλήρωτε, δουλεύουν υπεροριακά χωρίς να πληρώνονται, σε άθλιες συνθήκες, άθλιες πραγματικά με άθλιους μισθούς. Με μια πίεση ε, μέσα στο χώρο εργασίας, η οποία δεν περιγράφεται. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τι συνθήκε γαλέρα που έχουν επιβληθεί ιδιαίτερα από τα λεμόνια στην Ελλάδα. Οι οποίοι είναι τετράωροι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή θα μπορούσαν ας πούμε, να δουλεύει κάποιο 8 ώρα και τα λοιπά, να μην βέται κανονικά. Υπάρχει διαφορετική συνθήκη για αυτού που δουλεύουν τετράωρο, έτσι δεν είναι. Και διαφορετική ασφάλιση και, και part-time α πούμε. Λοιπόν. Πραγματική γαλέρα. Και επίση ε, που διαφημίζουν και λένε ελληνικά προϊόντα και κάτι οι τέτοιε που φυσικά όλα αυτά είναι. Παραμύθια τούμπανα, διότι ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αβ Βασιλόπουλο δεν είναι σε ελληνικά χέρια. Όχι τώρα είπαμε ελβετική. ελβετική είναι χέρια. σε μια ελβετική εταιρεία ας πούμε, πολυεθνική ουσία mm -hmm. ελβετική, αλλά εντάξει. Μουκάριμπίζνεσαι όσο... ένας. Mm -hmm. Ναι, ναι. Λοιπόν, ε, αυτή η δύναμη που έχουμε στα χέρια μας είναι εκπληκτική. Δηλαδή, από πού πηγαίνουμε και ψωνίζουμε. Όσο ψωνίζουμε, παράδειγμα, από τα Λίβλη, έτσι, Ξέρουμε ποιον ενισχύουμε. Όταν ψωνίζουμε το ΑΒ Βασιλόπουλο, ξέρουμε ποιον ενισχύουμε. Ξέρουμε πολύ καλά, α πούμε, την άλλη φορά διαβάζαμε για ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ το οποίο δεν δέχεται να ανοίγει Κυριακή. Δεν θα πω το όνομα τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει σημασία αν θα το πω mm -hmm. ή όχι. Νομίζω ότι είναι ο Σκλαβενίτη. Δεν, ναι, δεν, δεν, δεν το έχω ακούσει καμή. Ναι, δεν είμαι και σίγουρο. Ε, νομίζω ότι είναι ο Σκλαβενίτη, ο οποίο βγήκε, α πούμε, και έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι τι α πούμε. Εμεί δεν θα τα ανοίγουμε τα δικά μα τα καταστήματα. Διότι άνθρωποι έχουν δικαίωμα, α πούμε, ναι. Και διάφορα τέτοια, και ξέρω, α πούμε, από ανακοινώσει που έχουν βγει κατά καιρού και έχουμε διαβάσει ότι έχει μια θέση υπέρ των εργαζομένων κτλ. κτλ. Λοιπόν, δεν, δεν βρίσκω τη σκοπιμότητα να, πάω, να πάρω την προσφορά από τον κάθε γελίο, ο οποίο συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στου εργαζόμενου. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό που λε, ισχύει και μην ξεχνάμε ότι το μνημόνιο έχει αφήσει πίσω πίσω από ανέργου και συνθήκε γαλέρα. Ναι, ναι. Κοίτα, Κοίταξε να δει. Την άλλη φορά είχαμε φέρει εδώ πέρα ένα φίλο φαρμακοποιό, ο οποίο ο άνθρωπο εκεί που ζούσε μια ευπρεπή, α πούμε, και αξιοπρεπή τέλο πάντων είχε το θράσος, αυτό, ζωή ναι. και τέτοια. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή έχει βρεθεί να είναι φυσικά χρεωμένο, όπω οι περισσότεροι από του φαρμακοποιού, που ξέρουμε ότι. Ε, οι φαρμακοποιοί τουλάχιστον ας πούμε ήταν ε, στη μέση αστική τάξη και τα λοιπά, ότι ζούσαν ευπρεπός και όλα αυτά ευπρεπός το σε εισαγωγικά με, έτσι ναι, ναι. μην παραξηγηθώ λοιπόν και του είχα πάρει μια συνέντευξη εδώ και μου έλεγε ο άνθρωπος πόσο δύσκολα τα βγάζει και ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπω είναι τα πράγματα ετοιμάζονται μέσα στο κάθε σούπερ μάρκετ να υπάρχει ένας χώρος ε, ε, με φάρμακα, φάρμακα. Το το... που το... τα πουλάνε φάρμακα το και βέβαια, η σχέση mm. που μπορεί να έχει με το φαρμακοποιείο τη γειτονιά σου είναι ότι φίλε μου, κοίταξε να δει ε, πάνω, δεν έχω. Ας πούμε Και ο άνθρωπο σου δίνει mm. τα φαρμάκα και λέει: Εντάξει, οπότε έτσι μου τα φέρνει. Η, η Απελευθέρωση τη εργασία. Arbeit macht frei, λέγαν τα γερμανικά στο βασικό κέντρο σου. Έτσι. Freimax, πράξ γερμανικά είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι, τη ναι, ναι, Τετάρτη. Ναι, ναι. Βάζω σκαφέ in the fanda, για να σου πω κάτι το οποίο διάβαζα αυτή τη στιγμή. Ωραία, ωραία. Ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, αυτό που σου έλεγα. Η αριστερά του Ντυρίνγκε καταψήφισε τη συμφωνία. Τη συμφωνία του Eurogroup. Στη γερμανική ναι. δηλαδή. Και όπως σου έλεγα στο. Καθώ ακόμα με το, τραβούδο, το η μετάφραση του κειμένου της, Πώ τη λένε. Τη Σάρα Βάγκεν. Πώ βγαίνει τώρα αυτό. Βάγκεν Κνέχτ. Το είπες πολύ καλά. Ε? Και να φανταστείτε ότι έκανα γερμανικά. Ναι. Χρόνια. Δεν θα το η, πω πουθενά. Η Σάρα Βάγκινκνεκ, γνωστή στην Ελλάδα και από το ντοκιμαντέρ Ντεπτόκραση, ήταν μια από του 13 βουλευτέ του γερμανικού κόμματο Die Linke που δεν στήριξαν τη συμφωνία με το Eurogroup την οποία χαρακτηρίζει συνέχιση των μνημονίων τη απικιοκρατική εξάρτηση και του διαρκή εκβιασμού τη Ελλάδα. Το κείμενο αυτό που ανεβαίνει στο Ισκραντ, που είναι το site τη αριστερή πλατφόρμα του Λαφαζάνη. Τι Εντάξει. <laughs> Μα, ε, μακάρι. Ε, το κόμμα τη αριστερά. Διαβάζω ό,τι ανέβηκε στο ίσκρα, Η μετάφραση του κείμενου τη Γερμανίδα Βουλευτού. Το κόμμα τη γερμανική αριστερά, τη Λίνκε, υπερψήφισε τη συμφωνία τη κυβέρνηση με το Eurogroup στη Γερμανική Βουλή. Συγκεκριμένα 50 βουλευτέ του κόμματο υπερψήφισαν τη συμφωνία, 3 βουλευτέ του κόμματο καταψήφισαν, ενώ άλλοι 10 ψήφισαν παρόν. Οι 3 βουλευτέ που καταψήφισαν τη συμφωνία στην Bundestag. Εξηγούν του λόγου σε δήλωσή του. Μισό λεπτάκι. Να. Το τέτοιο είναι, ε, νομίζω ότι είναι παραπλανητικό έτσι. Ο τίτλο είναι παραπλανητικό. Γιατί λέει η αριστερά του διλύν και πέφτει. Όχι, λέει η αριστερά, είναι. εννοεί η αριστερή πτέρυγα προφανώ. Μάλλον. Έτσι Α, κατάλαβα. Δηλαδή, το, το κόμμα διλύν και δεν είναι αριστερό. Η αριστερή του πτέρυγα, πόσο σύγχρονο έχει την πλατφόρμα. Α, εγώ έτσι το η κατάλαβα. Αριστερά τη αριστερά, ανάλυση. Ναι, ναι, εγώ κάπω έτσι το κατάλαβα. Ξαναλέει ναι, διότι... η αριστερή τάση, δεν τη Η αριστερή τάση, διότι εδώ πέρα λέει ότι 50 βουλευτέ υπερψήφισαν ναι, τη συμφωνία, 3 ναι, ναι. ε, καταψήφισαν και 10 ε, ψήφισαν παρόμοια. Ναι, και εγώ το συνειδητοποίησα, αλλά μπορεί να εννοείται την αριστερή του τάση. Το Επειδή είναι και στο Infowar και δεν πιστεύω ότι ναι. το Infowar κάνει. Όχι, όχι. <laughs> Απλώ μην ενθουσιαζόμαστε έτσι. Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι ναι, δηλαδή η αριστερά, πρόσεξα να δείξω. Αποψή μου. Ναι. Ε, πρώτα απ' όλα ε, εγώ είμαι τη άποψη ότι αριστερά και δεξιά δεν υπάρχει. Υπάρχουν οι Ολιγάρχες και υπάρχουν όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Απλώς κάποιοι άνθρωποι βολευόμενοι κάπου με επιδο, επιδοτούμενοι από επιχειρήσεις, από τράπεζες, από κοινοβούλια και διατηρούν κάποιες θεσούλε και παίζουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Mm -hmm. ε, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις ας πούμε αυτό το αριστερό κόμμα παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο στη Γερμανική Βουλή και υπάρχουν τρει άνθρωποι οι οποίοι είχαν συνείδηση και βγήκαν και είπαν τα πράγματα με το όνομά του. Είπαν ότι η συμφωνία αυτή είναι απεικιοκρατική mm -hmm. και ότι με την υπογραφή αυτή τη συμφωνία συνεχίζεται η απεικιοκρατία και όλη αυτή η ξεφύλλα. Τρει βουλευτέ και μερικοί που ψήφισαν παρόν. Μισαν... Τρει βουλευτέ από του 63. Και 10. 10 που ψήφισαν παρόν. Οι άλλοι 10, α πούμε. Απλά μπορεί να μην θέλουν να δείξουν εικόνα διάλυση Προφανώ αυτού δεν του απειλούν με τίποτα εστρά βίντεο από ε, πίσω. πίσω και Και είπαν να μείνουμε λίγο ουδέτεροι. Οπότε διαβάζω ότι το γνωστό στέλεχος μαρξίστρια αγωνίστρια Σάρα Βάγκενγκ, yeah. Βάγκεν, ψήφισε Βάγκεν αποχή αντίστοιχο του παρόν στην ελληνική βουλή κατά τη ψηφοφορία. Η Βάγκενγκ είπε στην ομιλία της ότι η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε γενναία και πέτυχε έναν προσωρινό συμβιβασμό, συμπληρώνοντας «Δεν μπορώ όμως να υπερψηφίσω την συνέχιση των μνημονίων, της αποικιοκρατικής εξάρτηση και τον διαρκή εκβιασμό της Ελλάδας που επιβάλλει η πολιτική τη Γερμανία». Έτσι. Αυτό το κείμενο. Ναι. Και μπορώ να πω ότι συμφωνώ. Και εγώ είδα μια διάθεση για αλλά εκ το αποτελέσματος κρίνονται τα πράγματα. Ναι, Δεί δηλαδή... Δεν πήγαν στα τέσσερα, ναι. σαν το Σαμαρά. Στα, πήγαν στα τρία. στα τρία, μακάρι να πηγαίνουν, πήγαν στα δύο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ε, το έτω και ο Λεωνίδας Βατουτιώτης την πέμπτη παράγραφο από το τελο όπου λέει ότι η Ελλάδα... Συμφωνή να πληρώσει, mm -hmm. πώ το λένε, να εκπληρώσει τι υποχρεώσει τη εγκαίρω κτλ. Έτσι. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, αυτό τώρα δεν νομίζω ότι είναι προϊόν διαπραγμάτευση. Δηλαδή, mm -hmm. το mm -hmm. να δεχτείς ότι ισχύει, είναι. Η διαπραγμάτευση έχει ω αποτέλεσμα τι, τελικά. Τι, να, μα, το, το είπε ο Δελαστήκ, πιστεύω, σε ένα άνθρωπο που διάβασα, που είχε δίκιο. Ναι, και, και θεσπίστηκε. Διλειώ, κάτι, κάτι, κάτι, κάτι λέγανε εδώ πέρα τα παιδιά στου θεόχομπου, αυτό διαβάζανε, α πούμε, αυτό το, το, άρθρο το, το άρθρο του Δελαστήκ. Έτσι. Ωραία Φτάνουμε λίγο λίγο στο τέλος λοιπόν της εκπομπής μας Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι Ωραία <Τι> Το πρώτο τραγούδι αυτό έλεγα στο νεφτερινό, τώρα είχα όρεξη. Ναι, να, να μπορεί να σου συμβαίνει ποιος είχε ένα αυτό. Ναι, ναι, ναι, <laughs> πολύ, πολύ ωραία. Και έτσι, πάμε στο τέλο τη σημερινή αστιανομία, τη πρώτη αστιανομία του 2015. Καλό μήνα να, να, να πούμε για το Φλεβάρη που μπήκε. Και να πούμε τώρα ότι σήμερα έχει πρώτη κληρονομιά. Φλεβάρη μπήκε, Μάρτι. Μάρτι, Μάρτι. γιατί έκανε γιατί... και γερμανικά, εντό ναι. οπότε να σου επιτρέπεται. Κι άκουσα ένα πολύ ωραίο να το πω, το οποίο το είπε ο Σαββαδό Καρδάκο, χθε σε μια συνέντευξη, σε ένα που άκουγα, ότι επειδή Μάρτι βγαίνει το Μάρτ. Του πολέμου ναι. και με αφορμή τα γεγονότα αυτά που γίνονται στην Ανατολή με του ψυχαντιστέ γνωστού από που χρηματοδοτούνται που σπάγανε τα αρχαία. Τα οποία ήταν όλα απομηνήσει έτσι, διότι πάλι εθες οι αδερφοί ήταν... αναφέραν αυτό το θέμα. Όλοι ήθελαν να καταλήξουν, δεν πάλι ήταν μόνοι του. Αλλά το Απλώ κάνω μια παρένθεση. Αυτά όλα εκεί πέρα δεν ήταν απομηνήσει, αντίγραφα. Ήταν αντίγραφα των πραγματικών. Mm. Γιατί εκεί πέρα που τα σπάνε φαίνονται από μέσα τα σίδερα που βγαίνουν και τα λοιπά. Για τα σίδερα όμω μπορεί να μπουν για λόγο συντήρηση. Το λέω επειδή σπούδαζα συντήρηση για λίγο καιρό. Ε, εντάξει, και εγώ ξέρω τι είναι συντήρηση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά πάντω σε ξένη εφημερίδα επίσημη κτλ. δεν έχουμε κάνει ακόμη την ανάρτηση. Αναφέρεται ότι αυτά είναι αντίγραφα, το ξέρουμε ότι είναι mm -hmm. αντίγραφα. Και εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνει ότι πέντε ξαφνικά φανατικοί που βγαίνουν και γραμμάνουν ένα βίντεο και σπάνε όλα αυτά. Είναι σαν την επίθεση στο, στην εφημερίδα στην Γαλλία. Ναι, ναι. Αλλού θέλω θα... να καταλήξω. Ναι. Μην λέει ο Μάρτη: Βγαίνει το Μάρ, το Θεό του Άρη, και αναθεωρημένο στο Θεό του πολέμου. Α ευκαιθούμε αυτό ο Μάρτη να, να μην έχει πολέμου παντού. Ναι. Και ειδικά στην Ανατολή που του έχουν φάει του ανθρώπου. Και ούτε οικονομικού πολέμου όπω έχουμε εμεί τα ΠΙΚΣ. Και βεβαίω να πούμε ότι, να επαναλάβουμε ότι την Τετάρτη. Αν δεν κάνω λάθο, Τετάρτη yeah. δεν έχει 4 το μήνα. Λοιπόν, Τετάρτη, 4 του μηνό, στι 6 ώρα το απόγευμα. Το που το θυμάσαι είναι το δεύτερο. Στο κτίριο τη ΟΤΟΕ, Πολύ. στη Δυσαρίονο. Καλά, καλά τα θυμάμαι. Στη Δυσαρίονο. Ε, η πρωτοβουλία ε, γίνεται συνέλευση, ανοιχτή συνέλευση, ε, τη πρωτοβουλία διαγραφή του χρέου τώρα, ε, όπου ο μιλητή θα είναι ο Λεωνίδα Βατικιώτης, αλλά θα είναι και άλλοι άνθρωποι, του οποίου δυστυχώ δεν θυμάμαι τα όνοματά του. Μπορούμε όμω να ψάχνουμε να το βρούμε, νομίζω έχουμε κάνει την ανάρτηση ήδη μισό λεπτό στο να πλάτι αρέντιο και θέλω να κάνω έκκληση σε όλες τις συλλογικότητε, αλλά και σε ανθρώπους ατομικά, ο καθένας από εμά. Mm. να συμμετέχουμε σε αυτή την πρωτοβουλία ενεργά, να την ενισχύσουμε, ο καθένας με τη γνώση του, με τη δυναμική του, με το χρόνο, τον ελάχιστο ή περισσότερο που διαθέτει ο καθένας, να πάρει σάρκα και οστά αυτό το πράγμα, να δυναμώσει και να διεκδικήσουμε μέσα από αυτό την απελευθέρωσή μας. Συμφωνώ, ό,τι λες. Από Αυτή αυτό είναι. το μακροχρόνιο ζυγό. Αλλά αυτό Ομιλητές, δεν. Θα... Να... Ναι, δεν θα το κάνουνε πέντε άνθρωποι, Όχι. Έτσι, ούτε θα το κάνουνε οι χίλιες υπογραφέ που θα μαζευτούν, οι δύο ή εκατό υπογραφέ. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Πρέπει ο καθένα μα να ενεργοποιηθεί και να με την παρουσία του, Συμφωνώ. με οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ πάντως πίστηκα θα πάω, από το σταθμό μας τουλάχιστον, αν μπορείς ε, να κάνουμε και μετά, θα ε, δούμε. Ε, όπως όλα θα... είναι σαμουσία θα... μας θα πάει. Θα σίγουρα Θα επίσης ότι δεν θα διαφωνήσει η συνέλευση να συμμετέχει. Καλά ε... και εγώ σίγουρο. Σήμερα που να λέξω να του καταλάβουμε. Αλλά πιστεύω ότι είναι και ο συγγραφέω διαφώστε να ορίζει με του ανθρώπου τόσα χρόνια. Εντάξει, τόσα χρόνια <χαινίς>, μαζί μα. Τόσα χρόνια μαζί είμαστε. <χαινίσαι, χαινίσαι> δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο που θα διαφωνή, νομίζω ότι θα πάρει λοιπόν, μια απόφαση. Ομιλητέ. Βατιώτε. Ο Λονίδα Βατικότη, οικολογό δημοσιογράφου, εγκλέσει, δημοσιογράφου εγγραφέα, μπερτί, δικηγόρο. Πετρόπουλο, ιστορικό δημοσιογράφο, Παπανοικοί, γιατρό Συνδελιστέ, θα χαιρετήσει ο πρόεδρος Ποεωτά Μπαλασόπουλος και συντονίζει ο δημοσιογράφος Άρης Χατζηστεφάνου. Επειδή εστεία νομία, εστεία νομία, εστεία νομία, και επειδή η αστία νομία βρίσκεται μπροστά σε ένα τείχο, ήταν το πρώτο τείχο. Επειδή μα βάφτισε την εκπομπή αυτή, την εμπνεύστηκε από το Δέλγιο, πρέπει να το παραδεκτώ. Ναι. όπου ναι, ο νο, ο νο, ο νο, ο εκπομπής, και να είναι, εκπομπή. Όποιο διαμαρτυρότανε, όποιο τολμούσε να κάνει κατάληψη στο σχολείο. Θεωρούταν αισθία ανομία από το πράγμα, μια ακροδεξιά θεωρία του Δέντια, κατά γνωστό όσο ο Δέντια το προπίσω παρελθόν του. Το πρώτο σοκ ήταν όταν, όταν έφυγε ο Δέντια από το Υπουργείο Δημοσία Τάξεω για να πάει στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα, πάλι για να προσφέρει τι υπηρεσίε του εκεί που ξέρει καλά. Ε, και λέγαμε τώρα πώ θα συνεχίσουμε χωρί τον ονόμαστο ο Δέντια, αλλά ευτυχώ ο καινούριο αυτό που ήρθε μετά, ο Κικίλιας. ο, ο, ο, ο Κικίλια, που πήγε και στη CIA και του, και του μάθαν και του κάναν και του ραν, του δώσαν κάτι σαν σεμινάρια. Τον ε, αναπλήρωσε στις καρδιές μας επάξια. επάξια, επάξια. επάξια. επάξια. Ευχόμαστε, εύχομαι προσωπικά, ε, να παραμείνει το τείχος και ο καινούριος υπουργός να μην σταθεί στο ύψος των περιστάσεων που στάθηκε η κυκήλιας. Θέλω να πω ότι βλέπω κάποια καλά δείγματα, το κλείσιμο της αμυγδαλέζας το θεωρώ απει... πραγματικά μια ανθρώπινη πράξη, πέρα από τα πολιτικά μια ανθρώπινη πράξη. Το κλείσιμο του Γκουαντανάμου του δικού μα τη δομοκρατία. Έχω, έχω ένα πρόβλημα, Αμαξό. Να τελειώσω και να στο λεωφορέσω. Το ναι. κλείσιμο του Γκουαντανάμου του δικού μα mm. το θεωρώ καλό. Επειδή συχνά ζω στα εξάρχεια, είναι καλό ότι δεν υπάρχουν πια αστυνομοκρατούμενε περιοχέ. Και ότι κατεβαίνω και κατέβηκα εναντίον τη κυβέρνηση τώρα. Και δεν είδα ματ, εγώ το μετρώ στα θετικά. Άλλο, πέρα από την κριτική ή την αντιπολίτευση μπορεί να κάνει ο καθένα μα. Θέλω να μετρήσω το κράτο τρόμου με αυτόν τον Υπουργό, τον Τωρινό, υποχώρησε. Θέλω να πιστεύω. Ότι γεγονότα όπως αυτό που έγινε στη δομοκό, όπου Μπουγαζός τον και με τον Καλάσνικο, ε, δεν, δεν θα χρησιμοποιηθούν γιατί εμένα με παραξενεψε αυτό σε μια περίοδο που πάνε να κλείσει η δομοκό. Και τα επεισόδια στο ναι. κέντρο της Αθήνας. ακριβώ, Και επειδή ξέρουμε πώς αυτονομείται παρα... όταν το παρακράτος να πάνε να το μαζέψουμε λίγο, θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι πράξεις, δεν θα οδηγήσουν στην επιστροφή του κράτου τρόμου και δεν θα δικαιώσουν πάλι το τίτλο τη εκπομπέ. Ναι. Αυτό. Ήθελα λοιπόν να πω ότι έχω ένα πρόβλημα, όχι πρόβλημα που άνοιξε η αμυγδαλέζα και η ελευθερία. Δεν άνοιξε ακόμα, λέμε. Θα, εσάς. θα ανοίξει, τέλο πάντων, ναι. Θα, ελπίζω να μην είναι μυστοθά. Όχι, ε, το νομίζω, μέσα μου δηλαδή, είμαι πεπισμένο ε, ότι θα ανοίξει. Όμω, θέλω να ακούσω εκ και, και μια άλλη και υπόσχεση πέρα το Δουβλίνο. Mm. Ότι θα βγει η ελληνική κυβέρνηση και θα πει ότι όποιο χρειάζεται ταξιδιωτικά έγγραφα, όποιο ζητάει ταξιδιωτικά έγγραφα, διότι χιλιάδε άνθρωποι από αυτού του δυστυχεί ανθρώπου ναι. ζητάνε ταξιδιωτικά έγγραφα άλλοι για να προωθηθούν σε άλλε χώρε τη επιλογή του. Κυρίω για άλλε χώρε, γιατί πλησίαζαν από εμπόλεμε περιοχέ και δεν μην, θέλουν να γυρίσουν. Μην το λε αυτό. Μην το λε λοιπόν, ότι κυρίω μπορώ να σου πω ότι οι μισοί ζητάνε για να προωθηθούν προ την Ευρώπη και οι άλλοι μισή ζητάνε και θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και δεν μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και δεν τους δίνεται η δυνατότητα δεν τους δίνει ταξιδιωτικά έγγραφα διότι ξέρουμε πέρα από τις συμφωνίες και τα λοιπά, μέσα στις συμφωνίες περιλαμβάνεται και το χαρτζιλίκι που παίρνει το ελληνικό κράτος για τον κάθε μετανάστη που κρατάει εδώ πέρα τον κάθε δυστυχισμένο τέτοιο άνθρωπο. Σίγουρα. Αυτό λοιπόν πρέπει να έκανα έκανα το στον υπουργό, συγκεκριμένο, στο, γιατί δεν είναι ναι, αρμοδιότητά ναι. του τα υπόλοιπα, όσον αφορά το δικό του Υπουργείο. Κατανοητό. Έχουν... Αλλά αυτό δεν ξέρω αν είναι το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Εσωτερικών που τα ρυθμίζει αυτά τα θέματα. Αδιάφορο. Mm. Η κυβέρνηση τα ρυθμίζει ναι, ναι, ναι. αυτά τα θέματα. Έτσι, η συν-γυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Yeah. Ε, Επίση να πω ότι. Δεν ξέρω ποιε είναι οι κόκκινε γραμμέ του Καμένου, δεν άκουσα να βάλει κάποιε κόκκινε Εγώ πρέπει να γραμμές. σου πω ότι ενοχλήθηκα πολύ από τη δήλωση του Καμένου ότι είναι κατά του κλεισίματο του Ιστομοκού. Την τρομοκρατία, είτε είναι βαλτή, είτε είναι αυτό που λέμε ένοπλη προπαγάνδα, δυνάμει οι οποίε αποφασίζουν με αυτόν τον τρόπο yeah. να, να αντιδράσουν, την γεννάνε συνήθω yeah. κυβερνήσει οι οποίε διαλύουν τον κοινωνικό ιστό. Άμα η κυβέρνηση Ανέλ ΣΥΡΙΖΑ διαλύσει και αυτόν τον κοινωνικό ιστό και γεννήσει Εμένα αυτό με προβληματίζει. Το θέμα είναι να μην, δημιου, να μην δημιουργήσει το άλοθο σε τέτοιου πυρήνε να κάνουν τέτοια πράγματα. Βεβαίω. Γι' αυτό Βεβαίως. σου λέμε προβλημάτιση η δήλωση του καμένου, ενό δεξιού πολιτικού. Αλλά το θέμα των φυλακών επί ασφαλεία πιστεύω ότι δεν είναι θέμα δεξιά ή αριστερά. Το όταν τον νότο το τσιμέντο, χωρί να προβληματίζεται και κάτι τέτοιο. Όχι, βέβαια. Αυτέ, δηλαδή, γενικώ είμαστε κατά των φυλακών. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Ότι δεν θα έπρεπε καν σχεδιά, με... σχεδιά, υπάρχουν να υπάρχουν φυλακέ και ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν δομέ τέτοιες ε, κοινωνικού κράτου mm -hmm. που να μην. Γιατί ξέρουμε ποια είναι η εγκληματικότητα για παράδειγμα στη Βραζιλία. Αλλά ξέρουμε και τι, τι δημιουργεί. Mm -hmm. έτσι. Δεν είναι το κακό DNA κάποιων φτωχών κακομίριδων από τι παράγκε που ξαφνικά του οδήγησε το DNA του να γίνουν εγκληματίε. Mm -hmm. Η κοινωνική ανισότητα τα κάνει αυτά τα πράγματα και το γνωρίζουμε. Και να θυμίσουμε, να θυμίσουμε, επειδή είχαμε φέρει την φίλη εδώ πέρα η οποία μίλησε από την πρωτοβουλία τα δικαιώματα των κρατουμένων τότε στο θέμα του Ρωμανού. Ναι, το θυμάμαι. Για τα, γενικά για τα δικαιώματα των κρατουμένων, ότι το χει, ο χειρότερο τάφο δεν είναι μόνο στη Δαμοκό, ότι και μέσα στι φυλακέ της χώρας, οι μεγάλε φυλακέ του Κορυδαλλού, είναι τάφο των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Και ότι είμαστε στι τρει χειρότερε χώρε σε δικαιώματα των Μα κοίταξε, ε, μα περιέγραφε η κοπέλα, θυμάμαι, θυμήθηκα τώρα που το ανέφερε δηλαδή. Θυμήθηκα που μα έλεγε η κοπέλα πόσο ζωτικό χώρο αντιστοιχεί στον κάθε κρατούμενο. <laughs> δηλαδή, <laughs> το, ε, μιλάμε τώρα για τα στοιχειώδη. Έτσι, εγώ σου λέω ότι άντε ρε παιδί μου να υπάρχουν φυλακέ, άντε να υπάρχουν κρατούμενοι, άντε να του τιμωρήσει ξέρω εγώ κτλ. Αλλά τι νόημα έχει αυτό το να μην έχουν στοιχειώδει συνθήκε υγιεινή, να μην έχουν μια κουβέρτα να σκεπαστούν, ένα στρώμα να ξαπλώσουν. Αυτό είναι γκουαντάναμο. Αυτό είναι γκουαντάναμο. Και ε, είναι απαράδεκτο δηλαδή να συζητάμε τέτοια πράγματα. Ενέτη 2015 και να καθόμαστε να συζητάμε για τα, τα αυτονόητα. Το συζητάμε σε μια χώρα που είναι απικία χρέους και ότι έπρεπε ένα κράτος τρόμουν να επιβληθεί για να επιβιώσει αυτή η απικία. Να κλείσουμε την εκπομπή και να παίρνουμε την ναι, ναι, ναι. ένθρωση. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Εντάξει. γεια σας, να πούμε την Δετάρτη στην εκπομπή Πάξη Γερμανικά στις 4 η ώρα. Γιατί στις 6 έχουμε να... Την ώρα... πέμπτη, λάθος, την πέμπτη δεν να κάνει. Ναι, στην πέμπτη συμβαίνει να Να πάμε όλες Στις 6 ε... ώρα, είπαμε. Ναι, ναι, Στις 6 ώρα, ωραία, 4 η ε, Στο κτίριο της, της ΟΤΕΕ στη Βυσαρίονος ε, για την πρωτοβουλία διαγραφή του χρέους τώρα. Γεια σας καλή λευθερία. Μέχρι νεοτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σοδούς της πόλεως, πάσης φύσεως, οχημάτων και πεζών. Οι εξελθώντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα των, Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάση κυκλοφορών εις τα θα πυροβολείται άνευ Να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι ακολουθούν τα τραγούδια τη φωτιά το ιστορικό αυτό CD. Αυτή η ιστορική συναυλία τραγούδια τη φωτιά μετά το τέλο τη εστία ανομέα γιατί το κόψαμε απότομα την προηγούμενη Πέμπτη. Ε, γιατί ήταν η ώρα να κάνει εκπομπή το δίκτυο Ελευθερών Φανταρών Σπάρτα 20 Νοίκο Αργυρίου. Η εκπομπή καψιμί. Λοιπόν, θα τα πούμε όπω είπαμε. Τραγούδια τη φωτιά.